Ερό Ναό Παναγίας Λαοδηγήτρια Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα 18 Οκτωβρίου 2010. και Και καθάρισον μάς και Λοιπόν. Σκοπεύουμε σήμερα να διαβάσουμε κάποιο κείμενο από τον Άγιο Έντεο Χρυσόστομο ίσως το συνδυάσουμε και με τον Άγιο Σιλουανό Πριν από αυτό όμως είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε κάτι Ότι δεν έχουμε ορίσει ένα ξεκάθρο άξονα ζωής. Και αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να εξομολογείται. Μπορεί να έχει μία αναφορά στον Θεό. Και αυτό που παρατηρείται είναι ότι τις περισσότερες φορές περιστρεφόμαστε Γύρω από το κέντρο αλλά δεν έχουμε αναφορά στο κέντρο δηλαδή όλες μας οι αναζητήσεις όλες μας οι αγωνίες έχουν να κάνουν με το επιμέρους και όχι τους σιόδες. ενώ τίθεται ένα κεντρικό ερώτημα που ακούει στην πρόσκληση του Θεού αν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί Του εμείς δραπετεύουμε από αυτό το κεντρικό ερώτημα και δημιουργούμε άλλα ψευδοερωτήματα και μικροερωτήματα. Υπάρχει δηλαδή μία διάθεση να αποφεύγουμε την υπαρξιακή ευθύνη δηλαδή δεν θέλουμε να πάρουμε θέση στο γεγονός της ζωής τίθεται λοιπόν ένα κεντρικό και κέριο ερώτημα που ενεργοποιεί την υπαρξιακή μας ευθύνη πως τοποθετούμεθα στο κεντρικό σημείο δηλαδή Ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό και εκεί ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Δηλαδή θέλουμε να νομίζουμε πως η πνευματική μας ζωή τα πνευματικά μας ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα επιμέρους. Δηλαδή για παράδειγμα εγώ συγκρούστηκα με κάποιον ή έχω μια δυσκολία στη ζωή μου και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, μια τοποθέτηση αλλά χωρίς να απαντηθεί το κέριο ερώτημα. Ποιος είναι ο άξονας ζωής μου. Δηλαδή, πάμε στην εξομολόγηση, λέμε, λέμε, λέμε, ενώ ο Θεός κάθε φορά λέει, ρε, εσύ με θέλεις να έχω σχέση μαζί Του και εμείς λέμε, λέμε, λέμε. Και πάλι επιμένει, ρε, θες να έχεις σχέση μαζί μου, θες να φτιάξουμε, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε. Εκείνο το ερώτημα το αφήνω στην πάντα, δεν μας απασχολεί. Το κρύβουμε, το αφήνουμε για άλλη στιγμή, τώρα έχουμε κάτι πιο επίγον. Έχω πρόβλημα, συναισθηματικό, ψυχολογικό, οικονομικό, κοινωνικό, εργασιακό. Αυτό έπηγε, να αυτό το πρόβλημά μου. Και ο Θεός επιμείνει, ρε εσύ με θέλεις με θέλεις τώρα. Είχαμε τον καιρό μας. Αυτή και αυτή δεν την αναλαμβάνουμε. Από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. <χω> Αν λοιπόν δεν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, όλο το μετά είναι ένα πέρδεμα η ζωή μα. Είναι αποσπασματική η ζωή μας. Η πνευματική ζωή μα είναι μια τραγωδία, μια σύγχυση, ένα μπέρδεμα. Δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Παραδείγματο χάρη, μπορεί να συμβεί μια διαπροσωπική δυσκολία, να το μεταθέσουμε σε ένα ψυχολογικό πεδίο. Και έρχεται και σου λέει, Μου κάνει έτσι, μου κάνει αλλιώ. Συνεβή εκείνο, συνεβή το άλλο. Και θεωρούμε ότι πρέπει να βάλουμε και διαιτητέ. Και, και μάλιστα, διαιτητή μπορεί να είναι ο πνευματικό. Αλλά πριν από αυτό, δεν ρωτούμε τον εαυτό μα ποια είναι η διάθεση με αντί του άλλου. Εμεί λέμε, α τη διάθεση. Μα μου κάνει έτσι, μου κάνει αλλιώ. Δεν είναι το πρόβλημα ότι σου κάνει έτσι ή αλλιώ. Η διάθεση ήταν λαθεμένη. Και πολλέ φορέ αυτή η λαθεμένη διάθεση έβγαλε στραβά πράγματα, παρεξηγήσει, πα, ε, πα, ε, διαστρεβλωμένα πράγματα. Οι διαστρεβλώσει. Οι υποψίες, οι καχυποψιε οι υπόνοιες είναι αποτέλεσμα το ότι δεν είναι καθαρή η καρδιά μας. Και η καθαρή καρδιά μα είναι ότι δεν έχουμε καθαρή διάθεση ενάντι του άλλου. Εμάς δεν μας απασχολεί τι νιώθει η πραγματική καρδιά μου για τον άλλο ή πως νιώθει ο άλλος για μένα και πως αυτό να το βελτιώσω, να το εξελίξω να τακτοποιήσω μας διαφέρει τα εξωτερικά γεγονότα. Γιατί? Γιατί πίσω από αυτά τα εξωτερικά γεγονότα ψάχνουν τη δικαιοσύνη μας. Ψάχνουμε για να αποδείξουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Μα δεν είναι των δεν ενδιαφέρει τον Θεό αν έχεις δίκιο. Ενδιαφέρει τον Θεό αν η καρδιά σου αγαπά τον άλλο. Με αυτή την έννοια λοιπόν είμαστε ανάπηροι στο να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση μπροστά στην ευθύνη που μας αναλογεί εφόσον ήρθαμε στην ύπαρξη. Άρα, όταν συμβεί, για παράδειγμα μια παρεξήγηση. Η λύση δεν είναι να ερμηνεύσουμε τι ακριβώς έγινε και αυτό μπορεί να γίνει αλλά προηγούμενος θα γίνει κάτι άλλο Ποια είναι, ήταν η διάθεσή αντι του άλλου Αυτό δεν είναι βολικό Ποια είναι η διάθεσή μου αυτό ενδιαφέρει τον Θεό Η καρδιά μας Όχι τα γεγονότα Η καρδιά μας τον ενδιαφέρει τα γεγονότα Τα γεγονότα μπορούν να κρύψουν πράγματα, να διπερδέψουν πράγματα Η καρδιά μας τον ενδιαφέρει Κατά τρόπο, λοιπόν, δεν απασχολεί τον Θεό ούτε η αμαρτία μας. Τον απασχολεί αν τον θέλουμε και πώς τον θέλουμε. Αναπαντούμε στο τιμά. Και το τραγικό είναι ότι οι περισσότερες εξομολογήσεις που γίνονται, η συντηρητική πλειοψηφία, πες το, είναι η διάθεσή μας να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Να δικαιωθούμε. Και είναι καλυμμένες αυτοδικαιωτικέ προσπάθειες. Γιατί δεν θέλουμε ξεκάθαρα να απαντήσουμε αν η ζωή μας είναι στραμμένη εδώ ή εκεί αν είναι δοσμένη στον θεόν ή όχι αν αυτό δεν ξεκαθαρίσει είναι έναν πλέξιμο όλη η εκει αν ειναι δοσμενη στον θεο η οχι αν αυτο δεν ξεκαθαρισει ειναι ενα μπλεξιμο ολη η ζωη μας η ζωή μας χάνει την απλότητά της είναι μια σύγχυση είναι μια τελαιπωρία και ξέρετε πως μοιάζει μοιάζει σαν τον άνθρωπο τον άντρα ή τη γυναίκα πάντων, που του κάνουν πρόταση μου, πάει να κάποιον δεν, αρέ, δεν του αρέσει ή δεν τη αρέσει, αλλά αυτό δεν θέλει να κολακεύεται ότι να, να έχει κάποιον που παρόλο δεν ενδιαφέρει να ασχολείται μαζί του ή μαζί τη. Και λέει, Ναι, τον θέλει. Κοίταξε, καλώ φαίνεται, αλλά δεν μου αρέσει και αυτό. Και αρχίζει να μιλάει για αρνητικά και θετικά για να διατηρεί την κατάσταση. Ρε, πες. ναι ή όχι, να τελειώνουμε. Αυτό θέλει ο Θεό. Ναι ή όχι, να τελειώνουμε. Να το απαντήσουμε, να έχουμε ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά εμεί παίζουμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε επίσης να αναφέρουμε αυτό που λέει Άγιος Χρισόστομος Δηλαδή, κάποια στιγμή ο Άγιος Χρισόστομος σε άλλο λόγο, ήταν σκληρός με τους ακροατές και αυτοί που τον άκουγαν φύγαν με και θλίψη. Σάνθηκαν ότι ελέγχθησαν πολύ και μετά ο Αγιος αναφέρει κάτι που είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο που δίνει μια κλησιολογική τοποθέτηση για το μυστήριο της μετανοίας. Να δούμε τι ακριβώς λέει γιατί είναι πολύ ωφέλιμο αυτό και μετά θα δούμε το υπόλοιπο που έχουμε υπόψη. Λέει, τούτο είναι έργον της φιλανθρωπίας του Θεού ώστε και ο και οι ακούοντες να υπόκεινεται στου ιδίου ίδιους νόμους. Να είναι της ίδιας φύσεως και να είναι καθόμοιον τρόπον υπεύθυνοι ο καθένας όταν παραβαίνει κάτι. Δηλαδή σαν να λέει εγώ σας είπα πράγματα σκληρά αλλά αυτές είναι και για μένα. Και ότι είμαστε όλοι της ίδιας φύσεως και κάτω από τον ίδιο νόμο. Όταν λοιπόν κάποιο είναι παιδαγωγός, είναι πατέρα, είναι μάνα, είναι σύντροφο. Αυτό ισχύει. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος νόμος για τον ένα άλλος για τον άλλον. Η αλησφίσεως είναι ο ένας, αλησφίσεως είναι ο άλλος. Πρέπει λοιπόν αυτό που λέμε στον, στον άλλον να το προβάλλουμε και στον εαυτό μας. Να τοποθετούμε και τον εαυτό μας σ' αυτά που λέγονται. Γιατί συμβαίνει τούτο για να την επίπληξη με ανάλογο μέτρο για να δίνει, για να γίνει πρόθυμος εις τον απαράσχηση γνώμη εις τους αμαρτάνοντας ώστε ενθυμούμενος την ειδική του αδυναμία να μην κάνει ανυπόφορον το εν έλεγχο. Δια τούτο λέει και δεν κατεβίβασεν από τους ουρανούς αγγέλους να τους κάνει διδασκάλους <κυκλή> εις τους ανθρώπους. Δια να μην κάνουν τας επιτιμήσεις εναντίον μα περισσότερα, λόγος λόγω της υπεροχής της φύσεώστον και της αγνίας της ανθρωπινής αδυναμίας. Αλλά έδωσε, δέστε λοιπόν, τι λέει, δίνει ο Θεός διδασκάλους στον κόσμο, ανθρώπους και όχι αγγέλους με τις ίδιες αδυναμίες για να υπάρχει συγκατάβαση και επίκεια. Τι σημαίνει τούτο? Όσο λοιπόν ο άνθρωπος συναισθάνεται, αντιλαμβάνεται την δική του αμαρτωλότητα, τη δική του ανικανότητα, τη δική του αναπηρία, είναι πιο παιδαγωγικός και ωφέλιμος και δίνει σωστότερη αγωγή στον άλλον. Όσο όμως εμείς δικαιολογούμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε τον εαυτό μας, αυτοδικαιωνόμαστε κοινώς και θέλουμε να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να ωφελήσουμε τον άλλον. Οι πιο ανίκανοι για αγωγή είναι αυτοί που πιστεύουν στον εαυτό του. Ότι δηλαδή είναι εντάξει αυτοί η δεδικαιωμένη δηλαδή, είναι η πιο επικίνδυνη παιδαγωγή. Ο άνθρωπος όμως, που γνωρίζει την φύση του, γνωρίζει την αναπηρία του, τι συνειδητοποιεί, τότε αυτός μπορεί να δώσει πραγματικά αυτή την αγωγή που θέλει ο Θεός. Και λέει λοιπόν, αλλά έδωσε ως διδασκάλους ανθρώπους θνητούς και ιερεί. ανθρώπους που έχουν αδυναμία. Ωστε αυτό τούτο που είναι υπεύθυνο σε αυτού και στο λέγοντα και στο σακούντας να γίνει χαλινό στη γλώσσα του και να μην επιτρέπει να κάνει τα κατηγορίας βαριτέρα του επιτρεπωμένου μέτρου. Και ότι αυτό είναι αληθέ, ο ίδιος ο Παύλος ο οποίο έθεσε τον νόμο εκείνον και δίδαξε η αυτή την αιτία, λέγεται εξής Διότι κάθε ρεύ που λαμβάνεται και ξεχωρίζεται από του ανθρώπου, Γίνεται και εγκαθίσταται οι ρεύς υπέρ των ανθρώπων. Δεν μπορεί αυτός να συμπαθεί και να φέρεται με μετριοπάθεια εις αυτούς που παρασύρονται στην αμαρτία από άγνοια και πλάνη. Πώς και διατί. Διότι και αυτός αν άνθρωπος περιβάλλεται και διαποτίζεται και φέρει την ανθρωπίνη ασθένεια. Αυτό, μην το πάρουμε μόνο σε αυτό το σημείο. Αυτό, όπως είπαμε και πριν, καθορίζει τη συμπεριφορά μας καθορίζει τις διαπροσωπικές μας σχέσεις όταν απομακρυνθούμε από αυτό το μέτρο από αυτή την αλήθεια τότε ανάλογη είναι και η συμπεριφορά μας όταν, δεν πω, όταν είμαστε σκληρό καρδί, όταν δεν δείχνουμε επιοίκεια και συγκατάβαση στις σχέσεις μας τι σημαίνει ότι εμείς πιστεύουμεμαστε καλύτεροι από τον άλλο ότι πιστεύουμε εμείς ότι είμαστε εντάξει ή υποκρινόμαστε ότι είμαστε εντάξει στον εαυτό μας για να έχουμε το δίκιο μέσα από τον έλεγχο να κρύψουμε τη δική μας αναπηρία θέλουμε λοιπόν να δούμε πως πάμε σε ποια... σε ποια κατάσταση είμαστε υπάρχει ασφαλές μέτρο αυτό ποια είναι η διάθεσή μας ένα τι το άλλο αν είμαστε σκληρόκαρδοι, σημαίνει ότι είμαστε και αμετανόητοι και δεν έχουμε συνέστηση της αδυναμίας μας. Αν δείξουμε καταλαγή, επί συγνώμη συγγνώμη, διάθεση συνεννόησης, τότε καταλαβαίνουμε και εμείς η δική μας αναπηρία. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι τυχαίο που συμβαίνουν λάθη στη ζωή μας. Είναι για να μάθουμε αυτό το ήθος. Να μάθουμε αυτή τη διάθεση. Βλέπεις λοιπόν ότι η ανθρωπίνη δυναμία γίνεται αιτία της συμπάθειας και η ομοιότητα της σωματικής φύσεως δεν αφήνει τον επιτιμόντα να ξεφύγει ποτέ από το μέτρο και αν ακόμα το επιθυμεί πολύ. Διαπίαν λοιπόν αιτίαν τα είπα αυτά για να μην λέγεται ότι επειδή εσείς είσαι καθαρός από αμαρτήματα και απειλαγμένος από τη λύπη που επιφέρει επιτίμησης με μεγάλη δύναμη επιφέρεις σε βαθύτερο το τραύμα διότι εγώ νωρίτερα αισθάνομαι την οδύνην, διότι επειδή και, επειδή και ο ίδιος είμαι υπεύθυνο για τα αμαρτήματα, διότι όλοι είμεθα υπό την επίδραση των αμαρτιών και κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι έχει αγνή καρδία, ώστε δεν εξετάζω μόνο τα κακά των άλλων, ούτε με κάποια σκληρότητα, αλλά έκαμα του ελέγχου εκείνους ορμόμενος από φροντίδα και αγάπη προ εσά. Διότι εις αυτού που θεραπεύουν τα σώματα. Αυτός μεν που περιποιείται την πληγή, δεν λαμβάνει καμία αίσθηση τη πληγής. Αυτός δε μόνο που υφίσταται την τομή. αυτός είναι που διαταράσσεται μόνο από τους πόνους. Εις αυτού όμως που θεραπεύουν τα ψυχάς δεν σημαίνει το ίδιο. Αν βέβαια, δεν αποτύχω να εξετάσω τα μαρτήματα των άλλων από τα δικά μου, αλλά αυτός πρώτος ομοιρών λυπάται όταν ελέγχει άλλους. Ούτε λοιπόν όταν ελεγχόμεθα υπό άλλων πονούμε τόσο, όσο όταν ελέγχουμε άλλου διαμαρτύματα, δια τα οποία είμαι υπεύθυνοι και εμεί. Γι' αυτό κανεί φαντασιώνεται ότι αυτό που μιλάει τα κάνει κιόλα. Αυτό που μιλάει ωφελείται γιατί ελέγχεται η συνείδηση. Τι του λέω, αφού εγώ τα κάνω. Αφού κάνω χειρότερα. Αυτό όμω λειτουργεί και θεραπευτικά ταυτόχρονα. Αν έχουμε συνείδηση Φανταστείτε λοιπόν έναν πατέρα, ένα, μια μάνα Που Δίνει μια συμβουλή στο παιδί του Και είναι υποχρεωμένος γιατί καταλαβαίνει ότι είναι αυτό είναι το σωστό Αλλά το αυτό δεν το κάνει ο ίδιος Εάν έχει συνείδηση, τότε το, το λέει στο παιδί του Αρχίζει και ο να λαμβάνει την ευθύνη να αλλάξει και ο ίδιος Δεν μπορεί Αλλιώ θα τρελαθεί, είναι σχιζοφρένεια Είναι τρέδα Τουλάχιστον συναισθάνεται τα χάλια του όμως η κοινωνία τι μας έμαθε, για να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία συνέστηση των δικό μας λαθών και να δούμε αυτή την οδύνη, άλλαξε το μέτρο της ηθικής. Άμβληνε τη συνείδηση για να χωρέσουμε όλοι και να παίρνω μια χαρά. Άλλο λοιπόν άμβλη στη και αλλο γνώση της πραγματικότητας ούτε επίσης είναι σωστό να κρίνω το ορθό σύμφωνα με την προσωπική μου ζωή. Πρέπει να υποθεί ποια είναι η αλήθεια, ανεξάρτητα αν το κάνει ο πατέρα ή η ο μανιωση Θα πει το ορθό και μετά θα μπει σε διαργασία για να μην νιώσει αυτή την υποκρισία να αλλάξει και ο τη ζωή του. Επειδή ερχόμεθα αντιμέτωποι με αυτό το πράγμα και δεν αντέχουμε αυτή την υποκρισία, δεν δίνουμε συμβουλή. Τα αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν έτσι. Με, την... με το λογισμό ότι αφού δεν τα κάνουμε, τι να συμβουλέψουμε. Α, δεν τα κάνουμε, δεν συμβουλεύουμε, άρα μένουμε όλοι ίδιο. Δεν τα κάνουμε, συμβουλεύουμε να αλλάξει και Αυτός και να έχουμε κι εμείς διπλή την ευθύνη που θα τα κάνουμε για να αλλάξουν. Αυτό εντελεί τέλει τον Ιζουά Άγιος Διατί, Διότι αμέσως υπενθυμίζει συνείδησης του ομιλούντος και των σκοπών που έχει η δασκαλία και, ο, και ότι ο ίδιος υποπίπτει στα ίδια αμαρτήματα με τους μαθητάς του και ότι χρειάζεται τους, τους ίδιους ελέγχου με αυτούς Πράγμα που κάνει τη λύπη μπικροτέραν εις ομιλούντα. Είναι αυτό ακριβώ που παθαίνει ο άνθρωπος. Σου λέει, Πάτερ, αμάρτησα. Δεν έχω διάθεση να προσευχηθώ. Δεν θα το καντήλι μου, δεν θα το θυματό μου. Δεν αξίζω. Αυτό είναι υποκρισία, είναι ψέμα. Το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να πονέσουμε. Γιατί όταν θα πάμε ενώπιον του Θεού θα πονέσουμε γι' αυτό που είμαστε. Δηλαδή, πρέπει να περάσει ο καιρό να ηρεμήσουμε ψυχολογικά και τότε να, να δώσουμε κάτι στο Θεό και να λέμε: Ε, διορθώθηκα λίγο διάσημα, τώρα το δικαίωμα είναι αυτό κοντά σου. Αυτό είναι υποκρισία, είναι εγωισμό. Έτσι, όπω είσαι, θα πα και θα αναλάβει την ευθύνη και τον πόνο σου. Και θα ελπίζεις την αγάπη του Θεού. Και αυτά τα λέγω τώρα όχι για να θρυνολογήσω, αλλά επειδή πολλοί δεν υπέφεραν το βάρο των λεχθέντων. Μετά το τέλο τη ομιλία, αφού προσήλθουν οι συγγραφεί δυσαρεστημένοι και λυπημένοι, έλεγαν Μα απομακρύνει από την Ιράν Τράπεζα και εξαιτία του φόβου που μα δημιουργεί, μα απομακρύνει από τη θεατή κοινωνία. Δια τούτου είναι αν από αυτά, για να μάθετε ότι δεν σα απομακρύνω, αλλά σα συγκεντρώνω μάλλον. Δεν σα εκφοβίζω, ούτε σα απομακρύνω, αλλά θέλω να σα ελκύσω περισσότερο δια των ελέγχων. Οι άνθρωποι σήμερα είμαστε αδύναμοι, δεν αντέχουμε τον παραμικρόν έλεγχο, γιατί λειτουργεί ο εγωισμός μας. Είμαστε ανασφαλείς, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και υπαρξιακά. Δεν πιστεύομαστε στην αγάπη του Θεού. Και θέλουμε ότι η αγάπη είναι μόνο να μα λένε ωραία λόγια. Δεν αντέχουμε τη χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν γίνεται αλλιώ να αλλάξει ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χριστός όταν σας ελέγχω, σας τραβώ κοντά μου όταν σα ελέγχω, δεν σα διωχνοποιηθεί η κοινωνία. Σα τραβά και σα συγκεντρώνει περισσότερο στην Αγία Τράπεζα. Διότι ο φόβο τη τιμωρία που ελέγχθη, όπω η φωτιά ει τον κυρό, έτσι πίπτει και παραμένει συνεχώ στην καρδιά των αμαρτανώντων. Λύνει και λιώνει τα πλημελήματά μα, κάνει καθαράν και λάμπου σαν την ψυχή μα και θέτει εντό μα περισσότερο θάρρο. Και από την παρησία και την προθυμία μπορεί να προκύψει ω αποτέλεσμα η συχνή κοινωνία των απορρίτων και φοβερών μυστηρίων. Αυτό λοιπόν που μας κάνει ικανούς για συχνή θεία Κοινωνία δεν είναι το εξωτερικό σχήμα μας αλλά η διάθεση ψυχής. Ίσως πιο εύκολα αλλάζουμε τα εξωτερικά πράγματα αλλά δύσκολα θερμαίνουμε την καρδιά μας. Ίσως εύκολα αλλάζουμε κάποια πράγματα και επιμένουμε να μιλούμε για τα εξωτερικά θρησκευτικά μας καθήκοντα Αλλά δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε Και να γνωρίσουμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέση Με τον Θεό και τον συνάνθρωπο μας Και τι είδους σχέση Και πως είναι η σχέση Και πως είναι η συντροφία με τον Θεό <χι> Με τους ανθρώπους Γιατί η πραγματική συντροφιά αυτό είναι Να έχουμε τον ίδιο τροφέα και την ίδια τροφή Δηλαδή να έχουμε το ίδιο πνεύμα Είναι πάρα πολύ δύσκολο ή μάλλον πιο δύσκολο να μπορέσεις να δημιουργήσεις πραγματική σχέση γιατί σημαίνει πραγματική σχέση δύο πρόσωπα τα οποία ενώνονται, συνεθνούνται και σχετίζονται δύο πρόσωπα διαφορετικά δύο πρόσωπα πίσω με άλλο λόγο με άλλο πνεύμα και πρέπει να υπάρξει κοινό πνεύμα, κοινός λόγος Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο και προϋποθέτει, γιατί είναι δύσκολο, γιατί προϋποθέτει ελευθερία και ευθύνη, γιατί προϋποθέτει ευθύνη και ελευθερία που πηγάζει από την ευθύνη. Και εμείς τι επιλέγουμε, το να είμαστε ανεύθυνοι, μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις των ανθρώπων σήμερα είναι το ανεύθυνο. Δεν θέλουμε να αναλαμβάνουμε ευθύνη για τίποτα, ούτε για την ανάσα μας θέλουμε. Και είναι ντροπή όταν άνθρωπος άνθρωπο πάει στην εξομολόγηση. Τι, Όχι να ζητήσει να ενεργοποιήσει την ευθύνη του, Ζητάει να καταργηθεί η ευθύνη του. Και σε μια σχέση φτιάχνουμε, όχι να ενεργοποιήσουμε την ευθύνη μα, για να παύσουμε να λειτουργούμε, να νιώσουμε επαναπαυμένοι. Γι' αυτό η σχέση δεν προοδεύει, δεν προχωρεί. Θεωρεί κανεί να φτιάξει σχέση αφού με αγαπάσει, υποχρεώνει να πληρώσει το θέλημα. <Λε> αυτό δεν είναι σχέση. Σχέση σημαίνει να λάβω την ευθύνη. Πως μπορώ να διαπραγματευθώ, όχι τη συνενόηση, την ενότητα με τον άλλο. Ευθύνη δεν είναι να βαναλάβω την ευθύνη πως μπορώ να συνενοηθώ, αλλά πως μπορώ να κοινωνήσω του άλλου ανθρώπου. Γιατί άλλο συνενόηση και άλλο κοινωνία του προσώπου. Συνενόηση μπορεί να είναι μια διερεύνηση των λογισμών του άλλου, να καταλάβω κάποια πράγματα, να, να συνενοηθεί τέλο πάντων και άλλο κοινωνία του προσώπου του άλλου, άλλο μοίρασμα ζωή. Άλλο μοίρασμα ζωή και άλλο απλή συνεννόηση. Η απλή συνεννόηση μπορεί να κρύβει και τον εγωισμό, να καταλάβω τον άλλο και να ελέγχω τον άλλο, να κυριαρχώ του άλλου. Άλλο λοιπόν κυριαρχία έναντι του άλλου και άλλο μοίρασμα ζωή. Το μοίρασμα ζωή δεν επιτρέπει την κυριαρχία. Αλλά προποθέτει την ελευθερία. ...και να κάνουμε μια σημαντική διαφορά. Η μετανεωτερική εποχή που ζούμε τώρα... είναι ...να χωρίσουμε τα πράγματα. Τι σημαίνει νεωτερικό. Είναι το πνεύμα του διαφωτισμού... ...όπου προσπαθούν να τα ρικρίνουμε τον ορθό λόγο. Και ο Θεός μπαίνει στην πάντα. Έρχεται η εξέλιξη αυτής της εποχής που ζούμε τώρα... ...και αυτά τα σχήματα αλλάζουν και τα διαστήματα... ...που είναι η διάθεση του ανθρώπου θέλει ως πρώτη του ανάγκη... Να έχει εμπειρία ο άνθρωπος, να έχει ιδιώματα. Γι' αυτό είναι η εποχή του θεάματος. Και ο άνθρωπος λοιπόν οδηγείται σε διάφορες θεωρίες. Και έχουμε τις ανατολικές θεωρίες που δίνουν κάποιες εμπειρίες στον άνθρωπο. Θρησκευτικές υποτίθεται. Αλλά ποια είναι η διάφορα της ορθόδοξη εμπειρία από την εμπειρία που μπορεί να έχουν τα διάφορα, οι διάφορε θεωρίε ε, ανατολικών προελεύσεων. Μια, και, και η εποχή μας στον δυτικό κόσμο μέσα στην καταναλωτική του κοινωνία μια πολύ σημαντική διαφορά εκεί λοιπόν το, στην εμπειρία ακολουθείται μια διαδικασία τεχνικής ενώ σε ορθόδοξη εκκλησίας μια διαδικασία σχέσης στην ανατολική θεωρία το πρόσωπο απορροφάται από τη συμπαντικότητα ενώ σε ορθόδοξη εκκλησίας διαφυλάσσεται το πρόσωπο σε κάθε λοιπόν, σχέση, πραγματικότητα την υπάρχει ό, όταν το ένα πρόσωπο απορροφά το άλλο, αλλά όταν διαφυλάσσεται η ετερότητα του άλλου και μέσα στην ετερότητα υπάρχει κοινωνία και ενότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σεβαστώ την ελευθερία του άλλου, να σεβαστώ το πρόσωπό του. Λοιπόν, αληθινή αγάπη και σχέση είναι όταν υπάρχει ενότητα και η κοινωνία του προσώπου του άλλου, διαφυλάσσοντα την ετερότητα, δηλαδή τη διαφορετικότητα, και διαφυλάσσοντα το πρόσωπο του άλλου. Ο κόσμος τι θεωρεί μέσα στην λογική και στην θεο, θεο, θεότητα της δυνάμειος προσπαθεί ο δυνατός να απορροφήσει τον αδύνατο και να αποπροσωποποιηθεί το πρόσωπο σε μια αφηρημένη συμπαντική δύναμη που στο όνομα, στο όνομα της προσωπικής εμπειρίας αφομοιώνεται εκεί και χάνεται και απορροφάται Αυτή είναι η διάκριση, αυτή είναι η διαφορά που αυτή η κατάσταση έχει... Την έκφραση τη όλα τα γεγονότα τη καθημερινότητά μα. Είναι ήθος αυτό. Να, απλό. Όταν λοιπόν πηγαίνει προ Θεό και δε τραβάει με το ζόρι και σου λέει: σου λέει με θέλει ή με θέλει. Όταν πα και λέει: όσοι θέλει, ο οποίο μου λέει: Όταν πάει και σου λέει: Λάβετε φάγεται και σου δίνει και ενώνεσαι μαζί του και παίρνει το σώμα και το αίμα του και γίνεις εσύ και σύνεμος και διατηρείς την ακαιρεότητα του προσώπου σου και δεν αφομοιώνεσαι τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει ε, σχέση αγάπης με τον άνθρωπο με κάθε άλλον άνθρωπο η ένωση όπου διαφυλάσει ο καθένας την ταυτότητά του και τότε μόνο μπορεί να υπάρξει σχέση και κοινωνία και συντροφία Εάν υπάρχει απορρόφηση, τότε εξαφανίζεται το ένα. Δεν υπάρχει σχέση. Γι' αυτό θεοποιείται το άτομο και προσβάλετε το πρόσωπο. Αν δεν μερικοί βρίσκονται σε ανεστενιστέραν κατάσταση και δεν μπορούν να υποφέρουν αυτή την δική μας απολογία, τότε θα ήθελα να πω προ αυτού ότι δεν παραγγέλλω προ εσά ειδικού μου νόμους, αλλά. Σας αναγενώσκω γράμματα που έχουν κατεβεί από τον ουρανό και πρέπει αυτός στον οποίο ενεπιστεύει η διακονία αυτός να υπεί, αυτός ή να υπεί με όλα όσα υπάρχουν εκεί αυτά που συμφέρουν χωρίς να επιδείξει πάντα να για αυτά που ευχαριστούν τους ακροατές ή λαμβάνουν υπόψη την απέχθεια που δημιουργείται εκ μέρου των ακροατών του να απορρίψει και την δική του σωτηρία και εκείνο, ικανοποιώντας έτσι αυτήν την παράλογον χάριντον. Ότι και στον τον ομιλούντα και εις τους ακροατάς είναι πολύ επικίνδυνο το να αποκρύπτουν κάτι από τους θείους νόμους και ότι κρίνονται ως υπεύθυνοι φόνον οι διδάσκαλοι όταν δεν διδάσκουν όλα στα συντολάς του Θεού χωρίς να αποκρύπτουν ή να αφήρουν κάτι. Θα σας φέρω και πάλι τον Παύλο ως μάρτυρα. Δια τούτο βέβαια διόλα καταφεύγω συνεχώς στην Αγία είναι εκείνη η ψυχή διότι είναι πολύ χρήσιμη και η θείοι νόμοι και οι του Π Τέλο πάντων αυτό που λέγει στη συνέχεια ότι αυτός που δεν λέει την αλήθεια λέγει και παραποιεί τον Λόγο του Θεού για να ευχαριστήσει τους ακροατές ή επειδή δεν μπορεί να, αντεχ, να α, ανεχθεί την απέχθει άτος, λέει είναι, ομοιάζει με αυτόν ο οποίος κάνει φόνος. Και μάλιστα περισσότερο γιατί γίνεται αιτία να πληγωθεί η επειδη δεν μπορει να ανεχθει να απεχθει του, λεει ομοιαζει με αυτον ο οποιος κανει φονος και μαλιστα περισσοτερο γιατι γινεται αιτια να πληγωθει η ψυχη του ανθρώπου που έχει αιώνια αξία. Λοιπόν, εφόσον μας τα λέει έτσι ο Ρόστομος, θα μπούμε τώρα σε ένα πολύ πρακτικό ζήτημα. Του είχαμε συζητήσει και πριν πολλά χρόνια και επειδή έχει τόσο μεγάλη δύναμη, είπαμε να το πιάσουμε από σήμερα πάλι. Λέει ο Άγιος Ρόστομος ότι τον εαυτόν μία δικούντα ουδής παραβλέψε δύναται. Δηλαδή, αυτός που δεν αδικεί τον εαυτό του δεν μπορεί να τον αδικήσει κανένας. Και θα μπούμε τώρα να δούμε την έννοια της δικαιοσύνης. Και πότε αδικούμεθα. Και πώς θα αντιδρούμε. Και ποια είναι η στάση μας. Και ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα για Ιωσός του Καταρχή, ορίζει τι σημαίνει αδικία, τι σημαίνει κέρδος, τι σημαίνει ζημιά. Τα πράγματα λοιπόν ξεκαθαρίζουν. Αυτό που είναι πρόβλημα πάντως είναι ότι έχουμε μία εκκλησία που δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό. Εμείς τα μέλη, τα μέλη της αγωνιούμε περισσότερο από τους κορεσμικούς υποτίθεται κοσμικούς για τα δικά μας προσωπικά συμφέροντα, τα ατομικά συμφέροντα. Και περισσότερο θεοποιήσαμε την έννοια τη προσω... ατομικής μας δικαιοσύνης. Και αδυνατούμε κατά το ελάχιστο να, δι... να βγούμε από το συμφέρον μας. <κοί> Αυτό δεν είναι Εκκλησία. Αν πιστέψουμε ότι η πραγματική Εκκλησία είναι αυτή που συγχωρεί, που συγκαταβαίνει, που νοιάζεται για τον άλλον, που ξεπερνάει τα ατομικά του σύνορα του συμφέροντος του προσωπικού, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και για να γίνονται λέει τα λόγια μα, σαφέστατα, εμπρό α εξετάσουμε τι είναι η αδικία και εκ ποιων πραγμάτων συνίσταται. Και τι είναι η ανθρωπίνη αρετή και τι είναι εκείνο που τη βλάπτει. Και τι είναι εκείνο που φαίνεται ότι τη βλάπτει ενώ δεν τη βλάπτει. Όπω λοιπόν κάθε ένα από αυτά έχει εκείνο το οποίο βλάπτει την αρετή, εμπρό α εξετάσουμε τι είναι εκείνο το οποίο βλάπτει το γένο των ανθρώπων. Και τι είναι εκείνο που βλάπτει την αρετή του ανθρώπου. Άλλοι με νομίζουν κάποια άλλα, πολλά. Διότι πρέπει να αναφέρομαι και τα πεπλανημένας γνώμας... και αφού το αναιρέσουμε, κατόπιν να παρουσιάσουμε εκείνη που πραγματικώς βλάπτει τα σαρετάς μας... Και να αποδείξουμε ότι αυτή την αδικία κανείς δεν μπορεί να μας την προξενήσει ούτε να μας φέρει αυτή τη βλάβη, αν εμεί ήδη δεν προδώσουμε του εαυτού μα. Οι πολλοί επειδή έχουν σπεπλανημένα γνώμα, άλλα νομίζουν ότι είναι τα οποία την αρτί μα. Κι άλλοι με νομίζουν ότι είναι η φτώχεια, άλλοι δυσωματική ασθένεια, άλλοι χρηματική ζημιά, άλλοι η συκοφαντία, άλλοι ο θάνατο και δι' αυτά συνεχώς θρυνούν και οδήρονται. Και λυπούνται δι' όσους υφίστανται αυτά και τα κρίζουν και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν. Τι έπαθε ο Τάδε δι' μιας την περιουσία του όλη. Άλλο πάλι λέγει περί άλλου, ο Τάδε περιέπεσαν τις και τον έχουν ξεγράψει οι γιατροί που τον επισκέπτονται. Άλλο μεν θρυνεί και οδύρεται για τους φυλακισμένους, Άλλο δε δι' εκείνου που εξεδιώχθησαν από την πατρίδα του και εξορίστηκαν. Άλλο δι' εκείνου που εστερήθησαν την ελευθερία του. Άλλο δι' εκείνου που συνελήφθησαν υπό τον εχθρό και έγιναν εχμάλωτοι. Άλλο δι' αυτόν που επνίγει ή που εκάει. Άλλο δι' αυτόν που ετάφει κάτω από την οικία του. Κανεί όμω δεν θρυνεί αυτού που ζουν στην αμαρτία. Αλλά πολλά σπορά μακαρίζουν αυτού δι' εκείνου που είναι πολύ λυπηρό και ένδυον όλων των κακών. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει αδικία. Τι σημαίνει αδικία τελικά, Ο καθένα έχει μια δική του άποψη τι είναι αδικία, ανάλογα με το τι θεωρεί θησαυρό. Τι σημαίνει αδικία, αν θεωρήσει ότι για μένα το αγαθό είναι αυτό. Και μου του προσβάλλει κάποιο, θεωρείται αδικία. Άρα, πρώτο ερώτημα είναι πρέπει να ξεκαθαρίσει τι σημαίνει αγαθό για τον καθένα. Ούτω ώστε, αν μου προσβάλλει κανεί το αγαθό, τότε αυτό προσμετρά και, την της, και το μέγεθο και την έννοια τη αδικία. Τι είναι αγαθό. Τι είναι αγαθό. Αν είναι τα χρήματά μου αγαθών, τότε πραγματικά ο άλλο που με επιβουλεύεται και μου τα παίρνει, με καταστρέφει. Αν λοιπόν θεωρήσω την φήμη. Αυτό που με συκοφαντή με αδική Αν θεωρήσω ότι είναι υγεία μου Κάποιος που προσβάλλει την υγεία μου είναι εχθρός μου Και με αδική Αν όμως θεωρήσω Ότι η αρετή είναι το πρόβλημα αυτό που με το προσβάλλει με αδική Ποιος μου προσβάλλει την αρετή Μόνο ο ίδιος Κανείς δεν μπορεί να επέμβει και να μου αλλάξει την ελευθερία. Κανεί δεν μου προσβάλλει την ελευθερία. Μόνο εγώ ίδιος πρέπει να αποφασίσω για να στραφώ εναντίον του εαυτού μου. Αλλά και τι σημαίνει αρετή και τι σημαίνει αμαρτία. Ο καθένας είναι μια δική του άποψη. Αρετή κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι πρέπει να γίνω καλό καλός χριστιανός, να τηρώ όλα τα καθήκοντά μου και να είμαι σίγουρος να πάω στον παράδεισο. Αν θεωρείτε ότι προσβάλλεται κάτι τέτοιο, τότε νιώθω ότι αδικούμε. Μα κανεί δεν το προσβάλλει. Μου το προσβάλλει ποιο, ο εαυτό μου. Ωραία, μέχρι εδώ καλά. Άρα καταλαβαίνω ότι αυτό που προσβάλλει τον εαυτό μου είναι μόνο ο εαυτό μου. Αλλά και πάλι δεν λύθηκε το πρόβλημα. Το θέμα είναι τι άποψη έχουμε περί σωτηρίας. τι άποψη έχουμε περί αρετής τι άποψη έχουμε περί αμαρτίας και κακίας γιατί ανάλογα βγαίνει και το ήθος μετανιάς και οικοδόμηση σχέσης με τον Θεό αν για παράδειγμα θεωρήσω ότι αρετή είναι η κατάκτηση η δική μου να ελέγξω τις αμαρτητικές μου διαθέσει με σκοπό να με επιβραβεύσει ο Θεός για αυτό το πράγμα, τότε η μετάνοια μου θα είναι μια ενοχική διάθεση και ένα τραύμα του εγωισμού μου πως δεν τα κατάφερα. Και άρα δεν είναι σχέση με τον Θεό, είναι στένεμα, είναι όχι απλώς μετάνοια δεν είναι, είναι ενοχή, είναι θλίψη, είναι κατάθλιψη, είναι στενοκαρδία και σκληροκαρδία. Και με το ανάλογο τρόπο θα βλέπω τους άλλους. Αν εγώ λοιπόν έχω την ενοχή ότι δεν τα κατάφερα και δεν ανταποκρίθηκα στον ελεκτή μου και δεν ανταποκρίθηκα στον κριτή μου τότε θα ζούμε με μια ενοχή, με ένα άγχος σωτηρίας που θα προβάλλεται στο περιβάλλον μου και όλου θα του λειτουργώ με αυτήν την μανιακή ψυχαναγκαστική καταθλιπτική διάθεση. Και θα προτείνω έναν Θεό κατσούφι, έναν Θεό κακομύρι, και θα περιμένω έναν παράδεισο που θα είναι μια ατομική μακαριότητα ότι πέτυχα αυτό που μου άξιζε. Και θα βλέπω πάντα εχθρού που θα είναι αυτοί που μου υποβάλουν πειρασμού για να μου ακυρώσουν αυτή τη δυνατότητα αλλά ήδη ο υπάρχει μέσα μου που είναι η ατομικότητά μου η διαστροφή του Θεού να λοιπόν πως εμείς ήδη κατεδικάζουμε τον εαυτό μας και αυτό το πρότυπο, αυτό το μοτίβο προσώπου ανθρώπου είναι ο πιο τραγικός γιατί χάνει και αυτή τη ευχαρίστηση και την άλλη επομένως τι μας μένει να καταλάβουμε ότι απώλεια αμαρτία τι είναι η διασάλευση της σχέσης. Η προσβολή της σχέσης με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Μα θα πει κάποιος καλά τον άλλον αγκαστικά θα τον κάνουν να έχουμε σχέση. Πρώτον δεν κρίνεται η σχέση από τη διάθεση του άλλου από τη διάθεση δική μου Η σχέση δεν κρίνεται από τη διάθεση καρδιάς του άλλου από τη διάθεση καρδιάς δική μου Αν η καρδιά μου έχει χώρο για τον άλλον Αν η καρδιά μου έχει διάθεση να θέσει τον άλλον Μέσα της Αν δεν υπάρχει Πως μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει αυτή η διάθεση ή Όχι Εάν έχω σύγκρουση με τον άλλον και το περιεχόμενο τη σύγκρουση μα είναι να φανερωθεί ποιο έχει δίκαιο, σημαίνει ότι δεν λειτουργώ σε αυτή τη συχνότητα του να θέσω στην καρδιά μου τον άλλο και να του δώσω χώρο στην καρδιά μου. Πώ θα καταλάβω λειτουργώ με αυτή τη συχνότητα, αν το ενδιαφέρον και το περιεχόμενο τη σύγκρουση μου είναι πώ να ενωθώ με τον άλλο, πώ να συνενωθώ με τον άλλο, πώ να γίνουμε ένα με τον άλλο, πώ να κοινωνήσω του άλλου, πώ να μετέχω στη ζωή του άλλου. Όχι πώς να δικαιωθώ. Εφόσον λοιπόν παραδεχθώ ότι αμαρτία τελικά, δεν είναι μια παράβαση κάποια συντολής αλλά είναι μια στάση ζωής που δεν τον ζωή μας. Που δεν γουστάρε τον άλλο στη ζωή μας. Μα είναι διάφορος. Δεν μας μοιάζει. Ή καλύτερα, μας είναι ενδιαφέρον στο βαθμό που μπορεί να υπερρθεί στα συμφέροντά μας. Ξέρετε τους ανθρώπους... Του προσεγγίζουμε εμεί οι καλοί χριστιανοί στο βαθμό που μπορούμε να υπηρετήσουμε τα συμφέροντά μα. Και έτσι του ιεραρχούμε. Και έτσι του περιγράφουμε. Και έτσι του αξιολογούμε και του βαθμολογούμε. Πόσο μπορεί να υπηρετήσει τα συμφέροντά μου, είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε συναισθηματικά. Γιατί έχουμε συνηθίσει από την πνευματική διάσταση ζωή μα που συμφέρει πώ να κερδίσουμε τον παράδεισο. Και αυτό το, μας ξέφυγε, το βάλαμε και σε αυτή τη ζωή. Και άρα η διαφέρον μας είναι πώς να κερδίσουμε. Πότε δεν σκεφτήκαμε πώς να χάσουμε για να φτιάξουμε μια σχέση με κάποιοι. Όταν λοιπόν το διαφέρον μας είναι πώς να κερδίσουμε τον παράδεισο και φαντασιωνόμαστε είναι παράδεισο ανταμιβής και μια ατομικής μακαριότητας. Πώς να εννοήσουμε τελικά ότι κέρδος είναι η απώλεια και ότι κέρδος είναι η σχέση. Επομένως, αυτή η προσβολή είναι υπόθεση δική μας, δεν είναι του άλλου γι' αυτό είναι πάρα πολύ αστείο αν δηλαδή ένας πνευματικός του όντου δύο άνθρωποι και του παράπονα από παρεξήγηση και μπει σε δικασία να τους τα βρει είναι ανόητος γιατί πάσχει το πρόβλημα από την βάση του όχι απλά σε ψυχολογικό επίπεδο ότι η διάθεσή μου δεν είναι αγαπητική αντί του άλλου αλλά η πρόθεσή μου είναι να δικαιωθώ αντί του άλλου και όχι να σχετιστώ με τον άλλο. Και αυτό δεν χρειάζεται να το κάνει ο πνευματικό. Αν θέλει ο άνθρωπος να το κάνει, το κάνει από μόνος του. Αν θέλεις κάποιον να σου μάθει να έχει σχέση, δεν μαθαίνεται αυτό από κάποιον άλλο. Εσύ πρέπει να θέλεις να σου υποδείξει ο άλλος ότι είναι σωστό και λάθο. καταργείται και εσύ σαν πρόσωπο. Δεν υπάρχει εσύ πλέον, γιατί δεν έχει την ευθύνη και την ελευθερία αυτού του πράγματος. Γι' αυτό είναι τελείως ανώριμο είτε πνευματικός, είτε διδάσκαλος είτε πατέρας, είτε εμάν να μας υποδείξει ποια λάθη κάναμε σε σχέση, μια σχέση να διορθώσουμε Τι, να σου διορθώσει τη διάθεση Είναι σε δική σου υπόθεση Προηγείται ένα άλλο ξεκαθάρισμα Αν για μένα έχω παραδεχθεί ότι άλλος είναι η ζωή μου ή πιο απλά αν ο άλλος μου είναι ενδιαφέρον, αν ο άλλος μου είναι σημαντικός. Όχι στο βαθμό που είναι τα συμφέροντά μου, στο βαθμό που μπορούμε να, συνεχ... να κοινωνήσουμε, να συμμετέχουμε σε μια δικασία σχέση. Έτσι θεωρούμε πως έχει έννοια της αρετής ή της αμαρτίας. Και ό,τι υπηρετεί κάτι τέτοιο είναι αρετή. Ό,τι προσβάλλει κάτι τέτοιο είναι αμαρτία. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μικρό ψυχοι και μικρό είμαστε όταν μπαίνουμε σε μια δικασία να ερμηνεύουμε και να αναλύουμε παρεξηγήσει και υποψίες και υπόνοιες. Δεν θεραπεύεται ο άνθρωπο αν του εξηγήσει ποια είναι η αλήθεια. Θεραπεύεται ο άνθρωπος αν αποφασίσει να μετατοπίσει την αναφορά του από το τομάρι του στον άλλο. Όχι για να επιβραβεύεται... Όχι για να πάει στον παράδεισο, όχι για να είναι φιλάνθρωπο τον άλλο. Γιατί ο άλλο είναι η ζωή του. Γιατί, αν το κάνω από φιλανθρωπία, ο άλλο δεν είναι η ζωή μου, είναι το μέσον μου για να πάω στον παράδεισο. Δηλαδή είναι το αντικείμενο εκμετάλλευσή μου. Δηλαδή, μεγάλο, εγώ θα είμαι φτωχό για να πάει στον παράδεισο. Θα είμαι εγώ δυστυχή για να πάω στον παράδεισο. Ε, κάτσε, τι θα κάνουμε. Τι λέει ο καλό καιρό, Θα σε τραβήξω κι εγώ άμα πάω. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι, Άμα οι ψυχολόγοι καταργούνται, Δίνουν συμβουλέ όταν δημιουργούν ένα τέτοιο Οι ψυχολόγοι δεν καταργούνται. Οι ψυχολόγοι δεν σου δίνουν το νόημα της ζωής. Σε μπλοκάρουν, αν είσαι εμπλοκαρισμένο, για να δουλέψει τον ψυχολογικό σου μηχανισμό σε μια κατεύθυνση. Τώρα θα είναι προς τη μια ή κατεύθυνση, και εδώ ξεκινά ο πνευματικό λόγο. Ο ψυχολόγο, αν είσαι εμπροδουκλωμένο στον συναισθηματικό και νοητικό σου μηχανισμό, μπορεί να σε βοηθήσει να το λειτουργήσει. Το σε ποια κατεύθυνση είναι ευθύνη τη πνευματική αναφορά μετά. Άλλο λοιπόν ένα, άλλο άλλο. Δεν καταργεί το ένα το άλλο. Είπατε ότι στι ανατολικέ τη θρησκεία δόγματα ε, το πρόσωπο, το άτομο, κάνετε μέσα σε μια σε μια παγκόσμια δύναμη και εξαφανίζεται. Στην δική μα θρησκεία γίνεται, εξακολουθεί να υπάρχει σαν πρόσωπο και στην άλλη ζωή. Εξακ... Σε μια σχέση δεν απορροφάται, δεν χάνεται ανθρώπ... ο άνθρωπο, δεν, δεν απορροφάται από τον Θεό ενώνεται σαν πρόσωπα θα ενωθούμε και πάλι δεν θα απορροφηθούμε δεν θα εξαφανιστούμε δεν θα απορροφηθούμε δεν θα είμαστε μέρος όμως αυτής της δύναμης του δηλαδή. φίλου διατηρούμε το πρόσωπό μας και έχουμε σχέση μαζί του κοινωνία <Το η παγκοσμιοποίηση έτσι με εκφράζει και αυτό θέλει να επιβεβαιωθεί σήμερα. Κοιτάξτε. <coughs> παγκο... Παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει μια άλλη εκκλησιαστική πρόταση ανάλογη. Οικουμενικότητα. Τι σημαίνει η παγκοσμιοποίηση και τι σημαίνει η οικουμενικότητα. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα μίξερ που τα ανακατεύει όλα και καταργεί το πρόσωπο. Καταργεί την διαφορετικότητα, καταργεί τα όρια. Και η διαφορετικότητα, η διοπροσωπεία και τα όρια. Είναι στοιχεία που διαφυλάσσουν την πραγματική σχέση. Και αυτό εκφράζεται μέσα στην οικουμενικότητα, που σημαίνει ότι ενότητα των πάντων χωρί να καταργείται το πρόσωπο του καθενός. Η παγκοσμιότητα, σαν η ιδέα, φαίνεται σωστή. Να, όλοι έναν είμαστε. Αλλά με, με, το, με του όρου που το θέτει, είναι επικίνδυνη. Γιατί καταργεί το πρόσωπο του ανθρώπου. Γίνεται μονάδα ο άνθρωπο, γίνεται νούμερο ο άνθρωπο. Μπαίνουμε όλοι σε ένα μίξτερ και μια μάζα πρόσωπη. Ενώ η οικουμενικότητα και οι ενότητες οικουμενότητες όπως προτείνει η Εκκλησία είναι η διαφύλαξη του προσώπου της εταιρότητας η διαφύλαξη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εννοείται η ενότητα και, και η συμφιλίωση. Διαφυλάσσεται ο πολιτισμός. Σε ποιο σημείο σταματάει η αδικία και αρχίζει η υποκρισία. Τι εννοείται. Όταν αισθάνομαστε ότι αδικούμαστε είναι αυτό ή αρχίζει η υποκρισία ειδική μας. Η υποκρισία πώ το είναι, δεν το καταλαβαίνω. Να θεωρούμε ότι αδικούμαστε. Α, κοιτάξτε, εδώ είπαμε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει κανείς για να ονομάσει τι είναι αδικία, για να, για να περιγράψει την αδικία και αν υπάρχει τελικά αδικία, τι είναι αυτό, ποιο είναι το αγαθόν. Αν λοιπόν θεωρήσω ότι αγαθόν είναι η διαφύλαξη της σχέσης, αυτό εξαρθάται μόνο από εμένα και δεν μπορεί να προσβάλλει κανείς. Αν για μένα ε, αγαθόν είναι η σχέση μου των Θεών, κανείς δεν μπορεί να προσβάλλει αυτή τη σχέση. Μόνο εγώ άμα αποφασίσω. Κατά συνέπεια, αν όμως θεωρήσω ότι το αγαθόν είναι τα χρήματα μου, είναι κάποιος που μπορεί να τα πάρει. Και τότε δείχνω με τι είμαι δίχνο Δείχνω ποιο είναι ο θησαυρός τη καρδιάς μου. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ένα κυρίαρχο, στοιχείο που δείχνει ο άνθρωπος είναι μέσα στο φως του Θεού είναι αν έχει επιοίκεια αν έχει συγχωρητικότητα αν έχει διάθεση και καινότητος και αυτό δεν είναι απλό είναι άσκηση και δεν είναι, δεν είναι να το κάνεις απλώς για να το κάνεις γιατί πειρατηρήσουμε και αυτό το καθήκον Είπαμε προηγουμένω, δεν είμαι ενωμένο με τον άλλο. Έρχονται μερικοί για παράδειγμα και σου λέει: Πάτε, δεν θα κοινούσα γιατί ακούθηκα με τη γειτόνισσα. Τη λέει: Πρέπει να συζητήσω, συγγνώμη τώρα για να κοινωνήσω <Και> Αχ, θα προσπαθήσω, πάτε. <Και> συγγνώμη. Τι φαίνει, άκι, θα κοινιάσω τώρα. Άλλο είναι το πρόβλημα. Η εσωτερική μα κατάσταση ποια είναι. Αν τον άλλον τον θέλουμε στη ζωή μα. <Και>, και η πτώση τη αγάπη μα ποια είναι. Άλλου θέλουμε και άλλου δεν θέλουμε. Δεν είναι αγάπη αυτό η πνευματική αγάπη είναι προς όλους δεν μπορώ να λέω τον άλλο τον αγαπώ και να τον, τον αγαπώ γιατί ταιριάζουμε ο είναι φτωχό άλλος πλούσιος άλλος είναι δεξιό άλλος αρέσος, άλλος είναι έλεστο τουρκος άλλος είναι φιλελεύθερος, άλλος συντηρητικό, άλλος είναι οικουμενησής και άλλος είναι ε, πως θελεμμικό, το, το θέμα είναι πως η καρδιά μας περιέχει τους πάντες και έχει την ίδια διάθεση προ όλου. Χάνει αυτέ οι διακρίσει. Αν λοιπόν δεν αποκτήσει μια τέτοια Οικουμενικότητα η καρδιά μα, τρομάσουμε τι λέξει. Και είπαμε μια φορά: Άλλο Οικουμενιστή και άλλο Οικουμενικότητα. Μα ε, ε, η μεγάλη γοητεία τη Ορθόδοξη είναι η Οικουμενικότητα. Η μεγάλη τη γοητεία είναι η Οικουμενικότητα. Τι σημαίνει, η καρδιά σου μπορεί να είναι όλη Οικουμενή. Αν δεν μπορεί η καρδιά του καθένα να είναι όλη Οικουμενή, δεν μπορεί να είναι Ορθόδοξο. Πώ μπορεί να πα να λειτουργηθεί. Και να κινούσεις το σώμα και το άμα του Χριστού και η καρδιά σου να διάγειται εντάξει μωρέ, εντάξει κι αυτός, τι να κάνουμε, δεν ξεντωθώ, γι' αυτό είναι έτσι. Και του έχουμε κάπως χαμηλότερα, κάπως παραπεταμένους. Δηλαδή και την προηγούμερα που είπαμε, η αγάπη για τους εχθρούς και είπαμε πώς ρε παιδάκι, μα αφού λέει ο Θεό ξεκάθα αγάπη για τους εχθρούς, πώς εμείς έχουμε μια διάθεση. Έναν ε, τον εχθρό, ας πούμε, της πατρίδας μας έτσι, μια διάθεση. Και λέμε, δηλαδή θα πολεμήσουμε, να με πάτε δεν τίθεται το θέμα εκεί. Το θέμα τίθεται, πώς λειτουργεί η καρδιά μου. Πώς μπορεί να έχει ζεστασία για όλο τον κόσμο. Όχι πίθαντος στον εαυτό ότι έτσι πρέπει να είναι, γιατί πρέπει να είμαι καλός χρυσίνο, έτσι πρέπει να είναι καλός. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε αναζήτηση. Ξέρετε, πώς μπορεί ο άνθρωπος, ποιο είναι ο ικανός να αγαπάει. Αυτός που πόνεσε, Ο άνθρωπος που πόνεσαι. Αυτός που δεν φοβάται τον πόνο. Αυτός που δεν αποφεύγει τον πόνο. Αυτός που έχει τον πόνο είναι αυτός που μπορεί να αγαπήσει. Και ο κάθε πόνος έχει διαβαθμίσεις. Εάν ο πόνος σου είναι υπαρξιακό πόνος και το νιάξιμό σου ξεπερνά τα όρια της πόρτας του διαμερισματός σου και ξεπερνά τα όρια των σύνόρων σου και αγκαλιάζει όλη την Οικουμενή. Και ο προσωπικό σου πόνο είναι πόνο όλου του κόσμου. Και όταν η καρδιά σου αναζητεί τον Θεό, είναι αναζήτηση όχι για μόνο για σου, για όλο τον κόσμο, τότε βλέπει την προσωπική και όνειρη αξία που έχει ο κάθε ένα άνθρωπο. Και αυτή η αίσθηση τη προσωπική αξία που έχει ο κάθε ένα άνθρωπο καταλύει οποιαδήποτε ταμπέλα μπορεί να έχει ο ένα άνθρωπο. Καταλύει οποιοδήποτε διαχωρισμό. Όταν λοιπόν μέσα στην προσωπική σου αναζήτηση μέσα στο προσωπικό σου ψάξιμο, μέσα στο προσωπικό σου πόνο, τον υπαρξιακό πόνο, νιώθεις την προσωπική αξία κάουσου του προσώπου, είναι τόσο δυνατή αυτή η αίσθηση της προσωπικής αξίας του κάθε ανθρώπου, που καταλεί οποιαδήποτε ταμπέλα μπορεί να βάλω σε κάποιον άνθρωπο. Οποιοδήποτε χωρισμό. Ποιος βάζει διαχωρισμούς και επιμένει σε αυτούς και λειτουργεί με έχθρα, που δεν κατάλαβε ποτέ την αξία του ανθρώπου. Και αυτό που δεν πόνησε πραγματικά την αναζήτηση του Θεού. Αυτό που αναζήτησε τον Θεό μόνο στου κανόνε της Εκκλησία. Αυτό που αναζήτησε τον Θεό μόνο στα όρια του να επιτύχει την ηθική του καθαρότητα για να ανταμυφθεί για τον παράδεισο. Ο άνθρωπο όμω που κατάλαβε ότι είναι η αναζήτηση ενό Θεού απόντο που αγωνιούμε να γίνει παρόν στη ζωή μα και όχι μόνο για μα, αλλά για να μεταδοθεί μια μαρτυρία και να γίνουμε φορεί ελπίδα για όλο τον κόσμο ότι είναι εφικτό ο ό, να γίνει παρών τότε καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε διαχωρισμούς στην καρδιά μας για οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν υπάρχει έννοια του εχθρού και φίλου. Όλοι είναι ένα μες στην καρδιά μας. Άρα δεν τίθεται σε ένα ψυχολογικό πλαίσιο, ηθικό πλαίσιο ή ιστορικό πλαίσιο ποιο είναι ο εχθρός μας και διανοητικά πώς πρέπει να αμυνθούμε αντί του εχθρού μας. Αλλά τίθεται, τι περιγραφή έχει η καρδιά μας, ποιο είναι το περιγχόμενο τη καρδιά μας. Με αυτή την είναι λοιπόν πραγματική αδικία είναι να μην μπορεί η καρδιά να χωρεί τους πάντες. Και σε αυτό δεν είναι υπεύθυνο ο άλλος γιατί είναι κακός. Είμαι υπεύθυνο εγώ που δεν έμαθα ποιο το συμφέρον μου. Και είναι η χαρά μου. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από προστάριδες για να μπορέσει να προχωρήσει πραγματικά. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από προστάριδε. Ποιο αυτός που δεν κοιτάει στην καρδιά του. Και δεν θέλει να ασχοληθεί με την καρδιά του. Ασφαλή μάρτυρα του τι θέλουμε και ποιο θα μα καθοδηγήσει είναι η καρδιά μα. Αν τη σεβαστούμε, μπαίνουμε στον δρόμο. Τότε ασφαλώ μπορούμε να ζητήσουμε την βοήθεια, την ενίσχυση, την καθοδήγηση. Αλλά δεν έχουμε ανάγκη μπροστάριδο με τη μορφή που το λέμε. Δηλαδή να ακολουθήσουμε ανεύθυνα και χωρί να ενεργοποιηθεί η καρδιά μα. Θα δε μπορούμε να επιβάλλουμε στην καρδιά μας να ενώσουμε αγάπη για ή για κάτι μην γίνεται καταλαμμένοι με τον γιαλό μας, θα δε μπορούμε να... Πολύ σωστότερο ερώτημά σας. Δεν μπορούμε σαφώς να επιβάλλουμε στην καρδιά μας να αγαπά τον άλλο. Όμως πρέπει να κάνουμε η αρχή. Ποια αρχή? Να επιβάλλουμε στην καρδιά μας να σέβετε την καρδιά της. Να μάθουμε να σεβόμαστε την καρδιά μα, να την αγαπούμε, να την περιθάλπουμε και να την φροντίζουμε. Στο βαθμό που θα γίνεται αυτό αληθινά, θα ξυπνήσει και η αγάπη μα και ο ερωτά μα για τον άλλον. Αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Ποιο άνθρωπο δεν μπορεί να ερωτευτεί. Ποιο άνθρωπος δεν μπορεί να συνάψει για αυτό που δεν έχει καρδιά, δεν μπορεί να γνωρίζει την καρδιά του δεν να ασχολείται την καρδιά του. Άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την καρδιά του και έχει καρδιά, είναι ερωτεύσιμο και μπορεί να ερωτευτεί. Μπορεί να αγαπηθεί και μπορεί να αγαπήσει. Κατά ανάλογον τρόπο, ο άνθρωπος ο οποίο έχει μέσα το περιεχόμενο δηλαδή, νοιάζει την καρδιά του και είναι ζωντανό, αυτός ο άνθρωπος ο, στο βαθμό που ενεργοποιεί την καρδιά του την θέτει σε λειτουργία στο βαθμό αυτό θα μάθει να αγαπάει και τον άλλον άνθρωπο. Όχι καταπιεστικά, όχι υπακούνται σε νόμο, θα βγει μια φυσική ανάγκη του ανθρώπου. Η αναπηρία λοιπόν που έχουμε να μην αγαπούμε τον άλλο είναι γιατί ακριβώς δεν λειτουργεί η καρδιά μας Να φερθήκατε πάτε για μία λεπινή σχέση ότι πρέπει να βλέπουμε το πρόσωπο του αλουλού σαν να είναι η ζωή μας. Αυτό μας δε, ως το πρόσωπο του αλουλού που το λαμβάνει αυτό, δεν είναι να σβίξουμε, να πνίξουμε, γιατί καμία φορά όταν δεν, οι στάσεις του δεν, ε, δεν αποκαίρνουν στη ζωή του το αλουλό, το αν έκανες λάθη, να λέει ναι, σαν κάτι κάποιο έκανε λάθος και δεν είναι η ζωή του και συνεχώ πρέπει να Δηλαδή θέλει να πεις Γιώργο ότι όταν αισθανθείς το ζωή του άλλου το με ευθύνες τον άλλον. Δεν το λες έτσι. Και δεν το ζεις έτσι. Δεν μιλούμε για αυτή την ψυχολογική συναισθηματική κατάσταση. Είσαι η ζωή μου και κατζόμαι από πάνω και αλλο αχ πω θα φύγω από το σπίτι να νιώθω, νιώθω ότι έχω βάρος. Ζωή του άλλου σημαίνει τι. Ο άλλος είναι η ζωή μου με την έννοια πια ότι αγωνιώ να του δώσω χαρά. Αγωνιώ να τον ελευθερώσω Αγωνίω να τον κάνω να είναι άνετο. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ο Χριστό για μένα. Η γυναίκα μου είναι ο Χριστό μου, ο άντρα μου είναι ο Χριστό μου. Και δεν είναι ο Χριστός μου με την έννοια γαντζόνομαι από πάνω σου. Είμαι ο Χριστό για να σε ελα... τιμήσω. Είμαι ο Χριστό να... Είσαι... μου για να σε τιμήσω. Είσαι ο Χριστό μου για να σε ελευθερώσω. Είσαι ο Χριστό μου για να σε κάνω να κάνει αυτό που θέλει. Εάν θεωρεί το άλλο είναι η ζωή μου, για να γαντζωθώ πάνω του, σημαίνει είναι μια εξάρτηση που πνίγει τον άλλο και γεννάει ευθύνη στον άλλο. Και αυτό στην ουσία είναι προβολή το δικό μας αναγκών Είναι προβολή του δικού μου εγωισμού. Δεν είναι ελευθερωτικό αυτό. Και ένα δεύτερο, αν η δικιά σου διάστηση προσπαθείς να είναι όσο γίνεται καλύτερη, αλλά όσο προς τον άλλον είσαι ένα κόκκι, το κόκκινο πανί, τι γίνεται. Άλλαξε πανί. <laughs> κοιτάξτε, όταν είσαι κόκκινο πανί, σημε... κοιτάξτε, οι άνθρωποι... Λειτουργούν ως κόκκινο πανί και επιθύνται σε ποιους? Σε αυτούς που νιώθουν τους καπελώνουν ή τους ελέγχουν ή τους κάνουν κηρύγματα Μήπως η καλοσύνη σου είναι ηραποστολική Μήπως η καλοσύνη σου είναι τέτοια που λες Τι να λογούμε καλύτερα από σένα Πρέπει να ψάξουμε γιατί ο άλλος γίνεται κόκκινο πανί Ή αν λοιπόν παρά γίνεται κόκκινο πανί τότε τι κάνουμε, συστελόμεθα, απέχουμε, είμαστε απόντες για να μην πνίγουμε τον άλλον. Αυτό είναι η ταπείνωση στη σχέση. Συστέλλομαι και είμαι απόν, μέχρι να ζητήσει ο άλλος την παρουσία μου. Άμα δεις τον καθρέφτητας να τον αγαπήσεις. Πραγματικά. Αν δεις μέσα σου, αυτό εννοώ, και καθρευτιστείς δια της προσευχής και δεοδομιστήριου μέσα στο, στην αγάπη του Θεού, θα καταλάβεις ότι ομορφιά μέσα σου. Ναι, αλλά συγχρόνω. Είναι η ομορφιά, είναι μαζί με αμαρτία. Ας αμαρτία. Να σου εξηγήσω τι εννοώ. <σκύβη> Όταν πραγματικά πλησιάζεις τον Θεό, βρες έναν τρόπο τέλο πάντων, ποια είναι η αίσθηση του Θεού. Η πρώτη είναι η έκπληξη. Νιώθεις πόσο χάλια είσαι και πόσο σε αποδέχεται. Και τόσο πολύ λιγώνεσαι και τόσο πολύ καταλαίνεις πόσο τίποτα δεν είναι αμαρτία που έκανες και μείνεις μόνο στο θαύμα της αγάπης του Θεού και της αγιότητας του Θεού και μεταλαμβάνεις από την αγιότητά Του. Και δεν υπάρχει βρομιά. βρωμιά. Φεύγει η βρωμιά. Τι σημαίνει η βρωμιά και τι είναι καθαρότητα. Η καθαρότητα δεν είναι ότι τώρα έκαναν... Πριν έκανα πέντε αμαρτυρησκόρε, έκανα μία και δύο, ή δεν κάνω καθόλου. Είναι η μετάλλευση στην αγάπη του Θεού. Τι σημαίνει μεταλλάβω την αγάπη του Θεού. Μετέχω στην αγάπη του. Γεύω την αγάπη του. Βιώνω την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι η καθαρότητα. Αυτή είναι η κάθαρσή σου. Το να βιώνει την αγάπη του Θεού. Δεν είναι να είσαι λιγότερο αμαρτωλός. Και όταν γλυκάθει από αυτή την αγάπη, δεν έχει και κέφι να κάνει την αμαρτία. Όταν την στην αγάπη του όμω πολύ συχνά αυτό είναι πολύ δύσκολο όχι, δεν την προσβάλλει πολύ συχνά δεν την νησχύ... Νομίζεις ότι προσβάλεις πολύ συχνά Για ποιο λόγο Γιατί νομίζω έχεις, έχεις την αγάπη του Θεού Εμείς νομίζουμε έχει την αγάπη Γιατί μας ακούσαμε ένα βαζαντινοήμνο Και συγκινηθήκαμε Αισθανθήκαμε όμορφα Κατανοιχθήκαμε Αχ τι αγάπη αισθάνθηκα Αχ τι πρόσβαλα το βράδυ γιατί αμάρτησα. Μα δεν ήταν αγάπη αυτό που ήταν του Θεού Καταλαβαίνει. Όπως βλέπεις μια ωραία κοπέλα, είσαι ερωτεύτηκα. Παραμύθια. Α ανοίξεις το στοματάκι της πρώτα, να καταλάβεις την πνεύμα και μετά να μου αν ερωτεύτηκες. Και αντίστροφα και τους άντρες. Για να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπράσματα ότι έχουμε την αγάπη ή όχι. Πέρασε η ώρα όμως. Ε? Διευχόν τον Αγίου Πατήρου μου, Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ο Σώσος εμάς.